Υερό Ναό Παναγία Λαουδιγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 9.11.2009. Στο νερό του Πατρόσφαιρου, <Κι> το του είναι η βασιλεία του Ράνι. Παρά το έντονο τη αληθία που πέρασε από το πανωπηρό, τη αυρόστρωμα αγαθών και ζωή κορυβά σε αληθέ και σκύνωσαν εν ημή και καθάρισαν να ζωπάσουν και δίδυε κοσμοθετέ ψυχασίμων. Είχαμε αναφερθεί αρκετά σχετικά με την προσευχή και είπαμε πως η προσευχή είναι τρόπος ζωής και δίκτης της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου, της πνευματικής του κατάστασης. Η προσευχή δημιουργεί ήθος ζωής και γεννά στον άνθρωπο διάκριση και αγωγή. Γιατί ακριβώς η προσευχή είναι μια πάλι, Είναι πάλι σχέσεις Και μόνο στη σχέση ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί μπορεί να αναπτυχθεί μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του σε κάθε σχέση αλλά περισσότερο ασφαλέστερα στη σχέση με τον Θεό <coughs> Στην προσευχή ξεφεύει ο άνθρωπος από την τυπικότητα από τις βεβαιότητες του από την οχύρωσή του στο άτομο του και ανοίγεται μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια ρισκάρει τη βόλεψή του, τη σίγουριαντού του και από την προσευχή μανθαίνει ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αποκτά αίσθηση ζωής και βάθος στην ύπαρξή του λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος πιο αναγκαίο από την αναπονοή μας είναι η προσευχή. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Οπότε όταν ο άνθρωπος δεν γευτεί αυτό το γεγονό, δεν πει σε αυτή τη δεκασία αλήθινα λέει κάποιος άλλος ο Αβάσης Ισαΐας ο άνθρωπος λέει μεθάει. Υπάρχει όμως και μεθύσι που γίνεται χωρίς ινο, χωρίς κρασί. Και αυτό είναι το μεθύσι του ανθρώπου που προσπαθεί να βρει χαρά χωρίς βάση, χωρίς περιεχόμενο. Η προσευχή είναι το μεθύσι που έχει ινο, που έχει κρασί. Εμείς προσπαθούμε να γεμίσουμε τη ζωή, μας, τη ζωή μας με χαρές, χωρίς ουσία. Εμείς μεθούμε με νεράκι. Η προσευχή λοιπόν είναι ένα μεθύσι άνθρωπος ο οποίος δεν γεύτηκε αυτό το μεθύσι και δεν μέθησε από αυτό το κρασί το πνευματικό δεν έχει ακόμα υποψιαστεί την ομορφιά της ζωής και δεν έχει υποψιαστεί το δώρο αυτό του Θεού και η ζωή μας φεύγει τελείω άδεια αυτό το κενό προσπαθούμε να το καλύψουμε με διαφόρους τρόπους. Αυτή την απουσία προσπαθούμε να τη γεμίσουμε με διαφόρους τρόπους. Οι πατέρες έχουν ομαδοποιήσει κατά κάποιον τρόπο τα πάθη που είναι υποκατάστατα της ζωής στην φιλιδονία, στην φιλοδοξία και στην φιλαργυρία η φιλαργυρία εκφράζεται με την πλεονεξία σήμερα στη λειτουργία διαβάσαμε αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής που είναι ξεκάθαρο λέει λοιπόν κάποιος από το πλήθος του είπε του Κυρίου διδάσκαλε πες εις τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομία αυτός απάντησε άνθρωπε ποιος με διαόρισε δικαστή ή είπαμε ότι τα πάθη έρχονται να υποκαταστήσουν το νόημα της ζωής όταν δεν γευτεί ο άνθρωπος την χαρά που δίνει το πραγματικό κρασί ψάχνουμε άλλους τρόπους και είπαμε την κατηγορία των παθών ένα λοιπόν εξ αυτών, η πλεονεξία που είναι εκφράζει την φιλαργυρία είναι υποκατάστατο αυτής της έλλειψης, αυτής της μειονεξίας. Να δούμε πώς πλησιάζει ο Κύριος αυτό το θέμα. Λέει άνθρωπος, ποιο άνθρωπο, ποιος με διορίσε δικαστής σας ή έρχεται κάποιος και του λέει πες τον αδελφό να μεριστεί Μα μαζί μου με την κληρονομιά. Ξέρετε από αυτό μας δίδεται μια κατεύθυνση ζωής. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι άνθρωποι προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους να κατεφεύγουν σε κάποιαν διαιτησία για να του λύσει το πρόβλημα. Αυτό δηλώνει την αναπηρία μας να συνενοηθούμε. Και η αναπηρία μας έρχεται ως την εγωπάθειά μας. Τι φιλαυτία μας, που δεν θέλουμε να στερηθούμε κάτι ή να χάσουμε κάτι. Και αυτό λοιπόν φέρνει την ασυνεννοησία και καταφεύγουμε σε κάποιον να μας λύσει το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε πως είναι υποχρεωμένος κάποιος να μας λύσει το πρόβλημα αν μάλιστα μπορεί να είναι πνευματικός ή μπορεί να είναι πατέρας μας, μάνα μας, φίλος μας, κάποιος, κάποιο δέτερο πρόσωπο. Όμως δέστε τι λέει ο Κύριος, ούτε ο ίδιος θέλει να μπει σε αυτή τη διατησία και λέει ποιος με δικαστή δικαστής και εμεριστής, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου να είμαι δικαστής να αποδίδωσουν καθένα αυτό που πρέπει. Για ποιον λόγο, για να τους δείξει ότι η λύση ενός προβλήματος μιας αναπηρίας δεν είναι κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, αλλά τους παραπέμπει στην αιτία που γεννά αυτή την αναπηρία, που είναι η επλεονεξία. Λοιπόν, δεν λύνουμε το πρόβλημα ενός ανθρώπου αν του υποδείξουμε τι θα κάνει πρακτικά, λέμε πες μας κάτι πρακτικό, αλλά πώς μπορεί να διαμορφώσουμε ήθος και στάση ζωής. Η ζωή μας είναι τελείως, ο πολιτισμός είναι τελείως φευγάτος, τελείως δεν μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων, των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και στην ουσία του προβλήματος εκάστου προσώπου και δεν μπαίνει στην ουσία στο πρόβλημα το, το πραγματικό. Ο Κύριος λοιπόν λέει καταρχήν ποιος με έφτασε δικαστή και με δεν ήρθε ούτε να δικάσει ούτε να αποδώσει δικαιοσύνη, ήρθε να σώσει τον κόσμο και η σωτηρία δεν είναι μία ανταμοιβή για καλές πράξεις η σωτηρία δεν είναι να, και να βάλουμε τους καλούς από εδώ και τους κακούς από εκεί αλλά η σωτηρία είναι να δοθεί η αγάπη του Θεού στον κόσμο η μαρτύρια της αγάπης του δεν είναι δικαστή ο Κύριος, είναι πατέρας και δεν σώζει με το δίκαιο, σώζει με την αγάπη του άρα απο... αρνείται να παίξει αυτών των ρόλων του δικαστή ή του μεριστή αλλά πολύ περισσότερον έρχεται τι? να καταδείξει πού είναι η ουσία της διαπροσωπικής δυσκολίας και λέει Αμέσω, ύστερα είπε στο πλήθο. προσέχετε και φυλαχθείτε από κάθε είδο πλεονεξία. διότι κι αν έχει κανείς αυθονία τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή Να αυτός είναι ο διδάσκαλος, αυτός είναι ο παιδαγωγός που μέσα από το σύμπτωμα προχωρήσει το πρόβλημα. Εμεί θα λέγαμε ε, τώρα φιλοσοφίε. Τώρα, κανόνε να, να, να δούμε τι θα πάρει ο ένα και τι θα πάρει ο άλλο, να λυθεί το πρόβλημά μα και μα εντάξει. Εμεί τέτοιων θεών θέλουμε. Τέτοιε λύσει προβλημάτων θέλουμε. Τέτοια προσέγγιση ζωή κάνουμε. Δεν θέλουμε να δούμε ποια είναι η αιτία του προβλήματό μα, τη αιμονή μα ή τη δυσκολία μα για να θεραπευτούμε πραγματικά, αλλά θέλουμε μαγικέ λύσει. Είδατε τι ωραία που το λέει, δεν είμαι μεριστής για να ενοχλήσει και να πει κοιτάξτε η αιτία ενό προβλήματος, μιας διαπροσωπικής ασυνενοησίας, είναι η εγωπάθη, είναι πλειονεξία. Αυτό να δούμε. Δεν είναι το προβλήμα μας αν έχουμε λίγα ή πολλά, αλλά η αδιακρισία που έχουμε να μην παραδεχθούμε ότι η αυθονία και τα πλούτη δεν μας δίνουν ζωή. Εμείς πιστεύουμε ότι τα πλούτη και η αυθονία μας είναι ζωή. Γιατί είπαμε και στην αρχή ότι δεν έχουμε πραγματική ζωή που δίνει σχέση με τον Θεό, που είναι η κατάσταση προσευχής, που είναι η κατάσταση ερωτικής σχέσης με τον Θεό, η ερωτική συνάφεια με τον Θεό. Και ο άνθρωπος είναι γυμνός, έστω, και είναι κενός, είναι κακομύρης, είναι λυπή. Και τι γίνεται αυτή η έλλειψη, αυτή η έλλειψη που νιώθει ο άνθρωπος, αυτό το κενό, αυτός ο μετεωρισμό. Θεωρεί ότι κάτι του λείπει και πρέπει να, να γεμίσει την ύπαρξή του. Και, α, λεφτά μου λείπουν, χρήματα μου λείπουν, δόξα μου λείπει, φαγητό μου λείπει, δονή μου λείπει. Και προσπαθεί να γεμίσει από κάτι, αλλά είναι τόσο απαιτητικό ο άνθρωπο μέσα του, γιατί είπαμε, είναι εικόνα Θεού και είναι άπειρο ο πόθο του άνθρωπου για το άπειρο, που δεν γεμίζει όσο και να τρώει. Κάθε μορφή ζωή, από κάθε μορφή ζωή δεν μπορεί να γεμίσει ο άνθρωπο. Και μετά αναφέρεται και μας λέει ότι εντάξει θα πει κάποιος δεν είμαι πλειονέκτης, θέλω να ζήσω και εκεί α, λέει θέλεις να ζήσεις αλλά είναι το πρόβλημα σου τότε, αυτή η αγωνία σου, αυτό το άγχος σου είναι κανένα άγχος δεν δικαιολογείται, καμία αγωνία αν πάρουμε την πιο ευγενή αγωνία ότι η μάνα αγωνία για το παιδί της και να πάρουμε και την πιο ευγενή αγωνία όχι για να αποκατασταθεί, αλλά να σωθεί το παιδί της Δεν δικαιολογείται αυτή η αγωνία Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε εμείς με αυτόν τον τρόπο ότι θα είμαστε του παιδιού μας Γιατί, τότε το παίζουμε σωτήρες δηλαδή λαμβάνουμε το αξίωμα και τη δυνατότητα του Χριστού εμεί και της Παναγίας Δεν είναι απιστία, δεν είναι εγωισμός Θέλουμε να κάνει μια ευαισθησία μία ανησυχία αλλά όταν αυτή η ανησυχία γίνει αγωνία γίνει άγχος είναι εκδήλωση απιστίας και μάλιστα δαιμονικής απιστίας γιατί ερχόμαστε να πούμε στον Θεό δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου δεν πονάς το πλάσμα σου όσο μπορώ να το πονέσω εγώ δεν, δεν είναι αρκετή η δική σου αγωνία η δική σου θυσία, και πρέπει και εγώ να αγωνιώ και να ανησυχώ αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει έλλειψη στην πρόνοια του και αυτό μετά παίρνει πολλές μορφές η αγωνία που θα ζήσουμε και τι λέει ξεπερνούμε την πλεονεξία, δεν είμαστε πλειονέχτες μετά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα την απιστία μας, τη μανία μας την αγωνία μας αυτή η αγωνία για επιδίωση στην πραγματικότητα κρύβει μια άλλη αγωνία την αγωνία του θανάτου γιατί η αγωνία της επιβίωσης δείχνει μια ανασφάλεια. Αυτή είναι η προβαλλόμενη ανασφάλεια. Η πραγματική ανασφάλεια είναι ο θάνατο. Δηλαδή η ανασφάλεια που έχει ο πώ θα ζήσω, είναι μια πραγματικότητα σίγουρα. Αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί, είναι η προβαλλόμενη στον εαυτόν του αγωνία. Ανησυχία, ανασφάλεια. Η πραγματική ανασφάλεια είναι ο φόβο του θανάτου. Και λέει, είπε στου μαθητά του. Δια σα σας λέγω, μη μεριμνάτε για την ζωή σας τι θα φάτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Η ζωή αξίζει περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα κοράκια, ούτε σπύρουν ούτε θερίζουν, δεν έχουν ούτε κελάρι ούτε αποθήκη. Ο Θεός όμως θα τρέφει. Πόσο μάλλον εις διαφέρετε από τα πτηνά. ποιο από σας, όσο και αφροντίσι μπορεί να προσθέσει στον άστημά του έναν πύχιν, Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε το ελάχιστο, γιατί με δια τα λοιπά παρατηρήστε τα κρίνα πώ αυξάνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμω σα λέγω ότι ούτε ο Σολομόν με όλη τη μεγαλοπρέπειά του δεν ήταν ντυμένο όπω ένα από αυτά. Εάν δεν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν ει των φούρνων, ο Θεό τον τίνει έτσι ωραία, πόσο περισσότερο εσεί ο λιγόπιστη. και μη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πείετε και μη γίνεστε ανήσυχοι διότι όλα αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι ενώ εσείς έχετε πατέρα που γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από αυτά μόνο να ζητάτε πρώτα την βασίλεια του Θεού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν δηλαδή λέει εντάξει δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας είναι η βασίλεια του Θεού που δεν την έχουμε η οποία ξεπερνά τα δεσμά του θανάτου του χώρου και του χρόνου πραγματικά άρχοντας γίνεται ο άνθρωπος και αποκαθίσταται στο βασιλικό το αξίωμα όταν ζητεί τη βασιλία του Θεού. Η χριστιανική μας ιδιότητα η πνευματική μας ορίμανση κρίνεται από αυτά τα πράγματα που τα περνούμε τσιξόφαλτσα και έτσι πολύ υφευγαλεία και τα θερούν με ασήμαντα γιατί θεωρούμε ότι δεν αγγίζουν την ηθική ζωή μας ενώ αυτό είναι η πραγμα... το πραγματικό ήθος πως ο άνθρωπος επενδύει στις σχέση με τον Θεό γιατί κάποιος φαινομενικά μπορεί να είναι ηθικός και ενάρετος κατά τα μέτρα του κόσμου ή τα ατομικά ψυχικά μέτρα αλλά τότε αυτή η ηθικότητά του τι είναι Επένδυση στον εαυτό μας όπως κάποιο αμαρτάνε και ζει την ειδονή και είναι μια επένδυση στον εαυτό του και ζυμώνει το είναι το άνθρωπο ή στον εαυτό του και μπουρδουκλώνεται και η αρετή του αυτό το πράγμα κάνει. Είναι μια επένδυση του άνθρωπου στον εαυτό του. Εδώ είναι μια άσκηση να επενδύσουμε οποιαδήποτε προσδοκία ζωή στη βασιλεία του Θεού. Όχι στη λογική μα όχι στους αριθμούς αλλά σε αυτή την αποκάλυψη του Θεού στο βίωμα της καρδιάς μας στην αίσθηση της του Είναι πιο εύκολο να κάνω πέντε πράγματα που μου λέει οι μουσουλμάνοι ξέρετε έχουν μεγάλη υπέραση στην Ευρώπη γιατί λέει κάνε πέντε ασκήσεις και τελείωσες Εδώ ο χριστιανισμός δεν είναι τόσο δημοφιλής γιατί δεν σου λέει πέντε πράγματα να κάνει, σου λέει φτιάξει σχέση και είναι προσωπική σου υπόθεση και αυτή η σχέση δεν είναι σε καλούπια είναι προσωπικό γεγονός που έχει να κάνει με το πόσο μπορώ να ανοιχθώ στον Θεό και πόσο μπορώ να ταπειρωθώ στον Θεό έξω από λογικέ. έτσι λοιπόν η προσευχή είναι δείκτης αυτής της αλήθειας η προσευχή θα μου δείξει που έχω επενδύσει μέσα μου η αληθινή προσευχή η καρδιά μου, η προσευχόμενη θα μου δείξει σε ποια κατάσταση είμαι. Αν είμαι πλεονέκτης, αν αγωνιώ για τα καθημερινά, αν αγωνιώ να μην με αδικήσουν και αν αγωνιώ να επιβιώσω. Και πόσο μέρος της ελευθερίας μου, της βούλησής μου μου κερδίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο που είπαμε που έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά μέσα μας εκτός από την φιλαργυρία που εκδηλώνεται διά της πλεονεξίας είναι η κενοδοξία. Η φιλοδοξία. Ποιαν μορφή παίρνει την αγωνία για αναγνώριση. Την αγωνία να γίνουμε αρεστοί στου τους ανθρώπους και την αγωνία να γίνουμε υπολογίσιμοι στους ανθρώπους. Με πολλούς τρόπους το επιδιώκομεν. Ο πιο χαρακτηριστικός όμως τρόπος που διασαλεύει την ισορροπία μιας σχέσης είναι η ανάγκη μας να το παίζουμε δάσκαλοι στους άλλους. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθιος λέει να μην, κάπου το είχα βρει δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, κάπου λέει να μην γινόμαστε διδάσκαλοι στους άλλους. Θα πει κάποιος, μάνα όταν δω το κακό να μην το εντοπίσω, να μην σώσω τον άλλον άνθρωπο, να μην το υποδείξω. Λέει λοιπόν πολύ απλά να μην γινόμαστε διδάσκαλοι στους άλλου. Στην πραγματικότητα όταν διδάσκουμε, προβάλλουμε στον άλλο τις δικές μας εκλίξει. Αυτό που θα θέλαμε εμεί να είμαστε και είναι ο καημό μα το προβάλλουμε στον άλλο. Τα περισσότερα, τι περισσότερε, σα το πούμε, αδικίες που μπορεί να κάνει ένα γονιό στο παιδί, είναι να προβάλλει τις δικές του ανάγκες στο παιδί να θεωρήσει ότι το παιδί του είναι προέκτασή του και πρέπει να γίνει όπως ο ίδιος φαντάζεται η ίδια φαντάζεται αυτό είναι μια παγίδα δηλαδή έφτιαξε ένας πατέρας μια μα... μετέρα, ένα όραμα για τον εαυτό του δεν το επέτυχε και θέλει να το δει να το κάνει το παιδί του και του υποβάλλει αυτή την ιδέα το καταναγκάζει το καταργεί, το εξουθενώνει Μπορεί φαινόμενα να είναι ο πιο καλό γονιός δηλαδή προσφέρει τα πάντα. Αλλά έχει κατά και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό, αυτό που είναι δικό μου αποθυμένο να το πορβάλλω στο παιδί μου. Λοιπόν, κατά ανάλογων τρόπων, οι δικέ μα ενοχές που εκφράζονται το γεγονό ότι είμαστε, για παράδειγμα, κατακρίνουμε, υποκρινόμαστε, ε, δεν έχουμε μέσα μα χαρά δεν έχουμε προσευχή, δεν είμαστε ηθικοί. Ξέρετε, οι πιο αύστηροι άνθρωποι είναι ανήθικοι και βγάζουν ενοχές. Αν για παράδειγμα, κάποτε ένας πατέρας στα του. είχε μια άτακτη ζωή, γίνεται πολύ ηθικιστή στα παιδιά του. Ένας άνθρωπος που όμως είναι έξω από αυτό το πλαίσιο και ζει σε μια ουσία ζωής και κατανοείται με αδυναμία, δεν έχει κατανόηση και επί η μεγάλη αυστηρότητα, μην νομίσετε ότι δείχνει πολλές φορές διάθεση θικότητος έκφραση ενοχής είναι για πράγματα που εμείς δεν πετύχαμε. Όταν λοιπόν η προσευχή δεν είναι δυνατότητα ακρόαση του Λόγου του Θεού, δεν είναι μυστική ακρόαση του θελήματος του Θεού, και δεν έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη, αρχίζουμε να διδάσκουμε και να λέμε στους άλλους αυτό που θέλαμε εμείς να ακούσουμε, και είναι το μας. Όσο άνθρωπος ακούει από τον Θεόν, έχει μέσα του ακούσματα του Λόγου του Θεού, είναι άνθρωπος που ξέρει να σιωπά. Όσο δεν ακούμε και όσο κενό έχουμε μέσα μας, τόσο φλίαροι γινόμαστε και θορυβούμε ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που γεύεται τα δώρα του Θεού την αγάπη του Θεού και είναι αυτό που μαθεί να σιωπά και να μην διδάσκει ο ελαφρόμυαλος αυτός που είναι ελαφρύς μέσα του δεν έχει μαρτυρία εσωτερικής ποιότητος που είναι δώρον του Θεού είναι ανάλαφρος και ευκαίρος ακαίρος θέλει να διδάξει Λοιπόν, στην υπόθεση λοιπόν της διδασκαλίας άλλο να σε, ε, να σε καλέσει με επιμονή και απαιτητικότητα ο Θεός για κάτι κι άλλο εσύ αφεαυτού σου να γίνεσαι διδάσκαλος του άλλου. Ό,τι κι αν θέλει κανείς να κάνει για να βοηθήσει τον άλλον, έτσι, το παιδί μας, τον φίλο μας Εάν δεν το θελήσει ο ίδιος θα αποτύχεις. Για ποιο λόγο. Εφόσον ούτε ο Θεός μπορεί να το διδάξει. Ο Θεός για ένα πράγμα μπορεί να κατηγορηθεί. Μας έκαμε ελεύθερους. Και η ελευθερία μας μπορεί να τον καταστήσει ανίκανο να μας βοηθήσει. Άρα ούτε ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο δεν θέλει ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον εμείς. Πρέπει λοιπόν η ίδια ψυχή να θελήσει να λυτρωθεί από, από κάτι, από την αμαρτία. Χρειάζεται λοιπόν διάθεση πραγματικής αλλαγής. Άρα πρέπει να το πάρουμε να απόφαση. Με το ζόρι δεν αλλάζουμε κανένα. Και όσο κι αν επιμείνουμε, όχι απλώς δεν διορθώνουμε, επιδεινώνουμε την κατάσταση γιατί φορτώνουμε τον άνθρωπο... Με μεγάλη αντίσταση, με μεγάλη αντίδραση, λέμε: Το παιδί μου είναι έτσι. Όφιλε να είναι αλλιώ. Μα δεν έχει διάθεση. Ό,τι και να του λες τι κάνει. Σύγκρουση, ένταση και επιδεινώνει το πρόβλημα. Γιατί ψώνει μεγαλύτερα τείχη και αντιστάσει και άμυνε στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Εκατό προσευχέ να κάνει. Χιλιάδε προσευχέ. Ούτε ο Θεό μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Και άνθρωπο. Και αυτό είναι ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό. Δεν χρειάζεται αγωνία, δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται τι, να σεβαστούμε την ελευθερία του ανθρώπου. Ένα πράγμα μόνο μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε πρόταση στον άλλον. Δηλαδή η ζωή μα είναι πρόταση στον άλλον, όχι επιβολή στον άλλον. Είναι απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Σε μια σχέση υγεία. θέλουμε ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Άσε τη γυναίκα σου να κάνει λάθο. Άσε τον άντρα σου να κάνει λάθος. Δεν γίνονται αυτά με απειλέ. δεν γίνονται με εκβιασμούς, δεν γίνονται με, ψυχο, με ψυχικο, ψυχολογικά διλήμματα. Είναι να θέλει ο άνθρωπος ελεύθερα και οφείλουμε να σεβαστούμε την ελευθερία του άνθρωπου. Μόνο εάν υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του, του άλλου, όπως ο Θεός δίνει σεβασμό, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα αληθινής σχέσεως. Αλλιώ είναι μια συναλλαγή. Μια επιβολή, ένα φόβο, μια κυριαρχία, τίποτε άλλο. Έχω συμφέρον, έχω φόβο, έχω ανασφάλειε και υποτάσσουμε στον άλλο και υποκρίνομαι στον άλλο και ολοψέματα στον άλλο. Δεν πρέπει να είναι σχέση αυτό. Αν δηλαδή έρθει κάποιο στην Εκκλησία και ξέρει ότι ο παπά έχει αυτό το χούι και έχει αυτή την οτροπική είναι μάχερα που κόβει κεφάλια, θα είναι αληθινό. Θα είναι αληθινό. Θα είναι υποκριτή, θα παίξει ένα θέατρο για να σε ευχαριστήσει και να τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να δώσει στον άλλον αυτή την αρχοντιά που δίνει ο Θεό. Τη δυνατότητα να σε φτύσει. Αυτό είναι σχέση. Ακούγεται τολμήρο σου, λέει ο άλλο. Όποιο ζευγάρι ακούσει την ιστορία αυτό, θα αντιδράσει. Τι σημαίνει να δώσει τον άλλον με φτύσει. με υπάρχει σχέση, σου λέει. Μα δηλαδή να υπάρχει, υπάρχει σχέση στην υποκρισία. Πρέπει να δίνει κάθε στιγμή στον άλλον την ευκαιρία να σε αμφισβητεί. Να σου το λέει, να το ακούς Τότε μπορεί να σχέση. Δεν το τολμούμε, φοβούμαστε. Και τι κάνουμε, παίζουμε θέατρο. Γι' αυτό η σχέση χάνει την πραγματικότητά τη, την πραγματική τη διάσταση. Είναι μια απάτη. Η σχέση είναι μια απάτη. Λέει ο άλλο, περιμένει να πάει με άλλον άντρε, άλλη γυναίκα να με απατήσει. Μα είναι απάτη η σχέση από μόνη τη. Είτε έγινε πραγματικά η μοίχια, είτε όχι. Γιατί δεν είναι, υπάρχει ειλικρίνη, δεν υπάρχει δυνατό άλλο να βγάλει την αμφισβήτηση, να βγάλει το πρόβλημα, να βγάλει τη διαφορετικότητα. Να βγάλει τη διαφορετικότητα. Δεν ο άνθρωπο να είναι αγενέστατο, προκλητικό και να έχει μια σκληρότητα, αλλά. Να, να μου μεταφέρει όχι την αμαρτία του την πραγματική του αγωνία την πραγματική του έλλειψη την πραγματική του δια, διαμαρτυρία την πραγματική του διαφωνία όχι με διάθεση να με πολεμήσει με διάθεση να μου μαρτυρήσει την καρδιά του άνθρωπος εμείς θελούμε οποιαδήποτε διαφωνία μια ε, αφορμή σύγκρουσης και επίθεσης γιατί μάθαμε στο ψέμα Εάν όμως είναι μια κατάθεση αγωνίας για μια πιθανότητα απώλειας μέσα σε μια καρδιακή σχέση, τότε αυτό είναι διαμόρφωση σχέσης. Γιατί θεωρεί κανείς όταν παντρεύεται τελειώνει η ιστορία, τότε αρχίζει. Γιατί θεωρεί κανείς ότι αφούς ο είναι δεδομένος ο έρωτας, δεν είναι καθόλου δεδομένος. Κάθε μέρα υπάρχει αφισβήτηση. Εκτός αν κανείς έγινε ένα φυτό με παντόφλες και εφημερίδα και γυναίκα μια ποδιά να μαγ και μετά η κατάληξη είναι το βράδυ στο Facebook. <Και> Αυτό δεν είναι. <Και> Κάθονται οι άνθρωποι με μάνε, ζούνε και ψάχνουν. Και θα πούμε στη συνέχεια αυτή τη φιλίδωνη ή αυτή την ανάγκη του ανθρώπου. <Και> Νόμιζα ότι τα κινητά, αλλά τώρα είναι το Facebook και προχωμένα πράγματα. <Και> Εάν λοιπόν κάποιο σου ζητήσει κάποιαν ε, συμβουλή, εσύ προσπάθησε. Σημαίνει κάποιο συμβούλη, τι προτείνει εδώ. Εσύ προσπάθησε να ξεφύγεις τη δυσκολία λέγοντά του κάτι απλό. Μην αρχίσει τι αναλύσει και εξέσω αμέσω. Μόλι μα πούν κάτι, ένα μειονεκτικό άνθρωπο εκεί μόλις Μόλι κάτι και έχω μια πορεία αμέσω φουσκώνει, ε, ε, ε, βγάζει φλόγε από παντού και αρχίζει να αναλύει τα πάντα με τέτοιο, τέτοιο βάθο και με τέτοια ανάλυση που δείχνει ότι είναι ένας ελληπή άνθρωπο. Να προσέξει λοιπόν να μην κάνει μάθημα σε κανέναν. Όταν κάνουμε μάθημα στον άλλο και διδάσκουμε, πολύ απλά χάνουμε τη χάρη του Θεού. Ό,τι κερδίζουμε στην προσευχή, που είναι τα δώρα του Θεού, οι αποκαλύψεις του Θεού, οι ευλογίε του Θεού, οι χαρέ που μα δίνει ο Θεό σε αυτό το μυστικό πλαίσιο, όταν αρχίζουμε να μιλούμε, το χάνουμε. Ή έστω να παίζουμε δάσκαλοι. Ο πιο εύκολο τρόπο να χάσουμε τη χάρη του Θεού δεν είναι να μαρτύσουμε, υπάρχει πιο εύκολο τρόπο να το παίξουμε δάσκαλοι στους άλλου. Και να αρχίζουμε να διδάσκουμε αυτά που γευτήκαμε. Αυτά που μας δόθηκαν. Αυτά που διαβάσαμε. Αυτά που ακούσαμε. Πιο εύκολο τρόπο να χάσουμε τη χάρη του Θεού και να κρυώσει η προσευχή μας δεν υπάρχει από αυτό. <κυρίζοντας> Όπως κάποιος κάποιο ζευγάρι όταν αρχίσει να τα προσωπικά τα διετυμπανίσει από εδώ και από εκεί χάνεται η ομορφιά. Νομίζοντας έτσι ότι είσαι ικανό να βοηθήσεις τον άλλον. Πες του κάτι εφόσον σου το ζητάει αλλά σταμάτα μέχρι εκεί. Να μην αγωνιούμε λοιπόν και να μην αγχωνόμαστε γιατί όπως είπαμε είναι εγωισμός αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας είναι ο δάσκαλος και ένας ο σωτήρας μας. Δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός και για τους δικούς μας ανθρώπους, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Είναι λοιπόν ψέμα να νομίζει κανείς ότι μπορεί να διορθώσει τον άλλο με τη διδασκαλία του, είτε είναι παπά. Είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι παιδαγωγός, είτε είναι γονιός, τίποτε άλλο. Είναι ψέμα. Λέμε ότι θα το διορθώσουμε γιατί έχουμε διαβάσει βιβλία παιδαγωγικά, καταλάβουμε τι εννοεί, θα το πούμε και τελείως ιστορία. Είναι ψέμα αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τον άλλον με τη διδασκαλία μας. Ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης. Και γίνεται ο μεγαλύτερος αντάρτης όταν αισθανθεί ότι κάτι θέλει μέσα και εσύ το αρνείσαι Θέλει κάτι μέσα του να κάνει και εσύ το αρνείσαι. Θα επαναστατήσει και θα το κάνει τελείως. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριο όταν ήρθε ο Υιός και ο ίδιος, την Υιός, τον άφησε να φύγει. Γιατί με το ζόρι δεν γίνεται κάτι. Θα το έκανε οπωσδήποτε. Και με το να κρατήσει με το ζόρι δεν του δίνει τις προϋποθέσεις επιστροφής. Όταν κάποιος φεύγει από, από, κάνει ε, το θέλημα του έπειτα από μία σύγκρουση έχει μεγαλύτερη τρόπη να έρθει να πει συγγνώμη. Αν φεύγει όμως χαλαρά ήρεμα, παίρνει περισσότερο θάρρος να επιστρέψει όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό οι αγωνίες μας να προλαβαίνουμε πράγματα, η αγωνία μας να υποδεικνύουμε το λάθος, η αγωνία μας μην πάθει κανείς κάτι, είναι τεράστιο λάθος. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος τρόπος. Η σχέση μας λοιπόν με τους ανθρώπους ως επιτοπλίστων αποβλέπουν χωρίς να το καταλάβουμε σε τι. Δέστερο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το ψάξουμε λίγο και μέσα μας. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους αποβλέπουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε στο να διαπλάσουμε τους άλλους κατά το δικό μας είναι, κατά τη δική μας κρίση. Και έχουμε αγωνία ο άλλος να ταυτιστεί μαζί μας. Με την άποψη που έχουμε, με την ιδέα που έχουμε. Εμείς θέλουμε κάτι σωστό και στην ουσία ο εαυτός μας είναι και θέλουμε να διαπλάσουμε τον άλλο κατά το δικό μας είναι. Αυτό μπορεί να είναι μια παγίδα. Όχι όποιο, όποιο. και του πνευματικού ακόμα μπορεί να είναι παγίδα. Όταν ο πνευματικός θεωρεί την υπακοή να γίνουν... Όλοι οι άνθρωποι όμοιοι του και όχι όμοιοι του Χριστού. Προσέξτε αυτό. Ο άλλος δεν είναι εικόνα δικιά μας, είναι εικόνα του Χριστού. Και πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία του, την ιδιαιτερότητά του και όχι να του υποδείξουμε εμεί πώς θα γίνει αλλά να το ανοίξουμε τον δρόμο ενεργοποίησης της δικής του ελευθερίας, των δικών του χαρισμάτων θέλουμε να δούμε αν μια σχέση συζυγίας είναι υγιής όταν δεν θέλουμε ο συντροφός μας να γίνει εικόνα του νόσου μας και της καρδιάς μας αλλά να το αναδείξουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να αναδείξει, να αναδείξει τα δικά του χαρίσματα σε μια συζυγεία, ένα πρόβλημα είναι η πρόβιμενη ζήλια και ο ανταγωνισμός η σύγκριση. Δεν θέλει ένα αν είναι μειονεκτικός να ο άλλος, να εξελιχθεί περισσότερο από αυτόν. Και υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Και μεγαλύτερο αν φαίνεται η γυναίκα ότι έχει περισσότερα χαρίσματα από τον άντρα. γιατί ο άντρας έχει μεγαλύτερο εγωισμό και δεν αν τη γυναίκα να αν είναι αντώνοτερη του. Εκεί είναι η ανισορροπή όταν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα να σεβαστούμε τα χαρίσματα και την ελευθερία των ανθρώπων. Ο άλλος λοιπόν, αυτό το λάθος είναι η ανοριμότητά μας, κάνουμε τον άλλον εικόνα του εαυτού μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν τη έτσι ω εικόνα του Θεού μπροστά μας, αλλά ως δούλος δικός μας, που οφείλει να είναι όπως τον θέλουμε εμείς. Έχουμε την ταπείνωση να μην είναι ο άλλος όπως τον θέλουμε εμείς, αλλά όπως αληθινά είναι ο ίδιος και έτσι ελευθερώνεται. Για τους ξένους ανθρώπους που δεν έχουμε σχέση μαζί τους άμεσης εξάρτησης το κάνουμε. Για αυτούς που έχουμε άμεση εξάρτηση δεν το, δεν το ανεχόμαστε. Όχι απλά δεν το κάνουμε, δεν το ανεχόμαστε. Ο άλλος δεν είναι ο εαυτός του. Σε μία σχέση δεν υπάρχει αφομίωση. Αλλά υπάρχει ανάδειξη του προσώπου. Έχει τέτοιου είδους αγάπηνο άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο, δεν έχει γιατί, γιατί είναι ανασφαλής η ανασφάλεια πέρα των διαφόρων αιτιών που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και να δικαιολογείται αν κάνουμε μία ανάλυση ενός προσώπου της ζωής του όμως έχει και πνευματική βάση η ανασφάλεια είναι απουσία αγάπης είναι απουσία αγάπης είναι αναπηρία να βγούμε από τον εαυτό μας λοιπόν αυτή η απέτηση τη καρδιά μα η προβολή του ίδιου του εαυτού μας συνήθως εκφράζεται με έναν τρόπο δασκαλίστικο αρχίζουμε να διδάσκουμε στον ανθρώπο, να υποδεικνύμε τρόπο ζωής λέγοντάς τον πως πρέπει να είναι και τι πρέπει να κάνει πως μπορώ όμως να του πω τι να κάνει αφού εγώ ο ίδιος είμαι υπομετάνοια για τις αμαρτίες μου όταν έχω τα χάλια μου έχω Τη σύγχυσή μου. Έχω την τύφλωσή μου. Πώς μπορώ να υποδεικνύω. Και υπάρχει το ξύμορο. Όσο ο άνθρωπος είναι στα, στην αμαρτία, όσο πιο πολύ είναι ο άνθρωπος στην αμαρτία, δεν είπαμε και προηγουμένως, τόσο μεγαλύτερο βγαίνει η ανάγκη να διδάσκει να σώσει του ανθρώπους. Και όσο ο άνθρωπος είναι σε πραγματική αίσθηση αμαρτωριτάς του και μετανοίας, τόσο λιγότερο του βγαίνει αυτή η ανάγκη και η διάθεση. Να υποδεικνύει το καλό και το λάθος και να δείχνει δρόμο στον άνθρωπο. Δεν είναι δηλωτικό αυτό για κάτι. Εάν μπορώ να κάνω ένα πράγμα στη ζωή αυτήν ενώ του Θεού και τον αδελφό μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετάνοια. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ο δρόμος που ενεργοποιεί την προσευχή μέσα μα. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ή Η αιτία Όχι. Λέμε αναπηρία σε μια διαπροσωπική σχέση Σε μια διαδικασία σχέσης ανθρώπων Μια κύρια. Τι είναι πλενεξία. Καλό ταξίδι Λοιπόν Θέλετε κάτι άλλο Θα δούμε τώρα την Φιλιδονία Τι είπαμε και πριν για το facebook Τι είναι Το facebook όταν το κατάλαβα τι σημαίνει γιατί ρώτησα δεν ήξερα ακριβώς Στην ουσία τι είναι, επέχει θέση προσευχής Δηλαδή, τι, είναι υποκατάστατο της προσευχής Σκεφτείτε, τι κάνει ο άνθρωπος Μπαίνει με ένα όνομα εκεί Είτε αληθμού είναι ψεύτικο Βάζει ένα δικό του διαβδιογραφικό Αγαπάστε, έτσι δεν είναι Και όποιος τον βρει Ξέρετε τι ενδιαφέρον έχει Αχ, ποιο θα μου πει η μιλήσι Θα είναι γνωστός, θα είναι άγνωστο, τι θα παιχτεί Τι θα βγει από όλο αυτό το πράγμα Άρα, ο άνθρωπος αμέσως ανεβαίνει Ψυχολογικά προσδοκώντας κάτι τι είναι η προσευχή είναι μια προσδοκία μια προσδοκία ζωής μια προσδοκία αποκάλυψης μια προσδοκία σχέση τι είναι αυτό το άλλο μια προσδοκία σχέσης μια προσδοκία μιας έκπληξης κάτι που θα με κάνει να νιώσω σημαντικός αναζήτηση είναι το ένα αναζήτηση το άλλο Α, προσδοκία το ένα, προσδοκία το άλλο. Ευκαιρία έκπληξη το ένα, ευκαιρία έκπληξη το άλλο. μόνος εγώ στο άλλο, μόνος και στο άλλο. Βράδυ το ένα, βράδυ το άλλο. <χει> προσδοκία ειδονή στο ένα, προσδοκία ειδονή στο άλλο. Ανάγκη σχέση το ένα, ανάγκη σχέση το άλλο. Πριν να βγει αυτό, λέγαμε: Δεν έχουμε χρόνο να προσευχηθούμε. Πού βρέθηκε αυτό αυτός ο χρόνος άλλος. Στη δουλειά του, στο σπίτι του, η γυναίκα ροχαλής και αυτός ψάχνει. Η γυναίκα υποτίθεται ότι πήγε να κάνει μαγειρέματα, κοιμάται όντως για να ψάξει να βρω κανένα. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Επειδή δεν τολμάει να μοιχεύσει ο άνθρωπος Πραγματικά μαχημιχεύει το μυαλό του και φτιάχνει σενάρια. Η φαντασία λειτουργεί, ονειροπολεί ο, ο άνθρωπο και εξαστικήται η φαντασία. Αλλά η βάση όλου αυτού του προβλήματο ποια είναι, η κατάθλιψη. Δεν έχει νόημα ο άνθρωπο, έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να μεθύσει με ήνο πραγματικό που είναι τα δάκρυα, που είναι η συγκίνηση, που είναι η ενεργοποίηση τη καρδιά μα. Δηλαδή, τι παθαίνει ο άνθρωπο, όταν η καρδιά του δεν είναι ενεργοί Δεν είναι ζωντανή, Που ένδειξε είναι τα δάκρυα Και θα δούμε ποια δάκρυα Από τη μια Και από την άλλη Έχει κουραστεί το μυαλό του Με πολλές περισπασμούς και μέρημνες Και φροντίδες καθημερινές και λέει το ένα και το άλλο τι γίνεται Αρχίζει να πω, άνθρωπος ψυχο, ψυχολογικά να καταραίει Πολλές φορέ αυτό βγαίνει και σωματικά Αυτή η κατάθλιψη λοιπόν εκφράζεται πολύ απλά με την απουσία νοήματος Δεν έχει χαρά ο άνθρωπος Δεν έχει που να στραφεί τη νιώθει μια απέραντη μοναξιά και να σφίξει χωρίς νοήμα Και σου λέει τι κόσμο θα ανακαλύψω απόψε Τι προσδοκία θα βρω Τι θα γευτώ Η εξάρτηση κάθε μορφής είναι η, κατα... η βάση κάθε εξάρτηση είναι η κατάθλιψη Προσπάθει ο άνθρωπος να βγει από αυτό το πράγμα Μα η προσευχή το ίδιο επιτυχάνει αλλά ποια είναι η διαφορά, στο άλλο πατάς ένα κουμπί και γίνεται ε, και είναι ορατών, αισθητών η προσευχή, πού τον Θεό, δεν είναι χειροπιαστός και μιλώ και δεν γίνεται τίποτα και δεν έχω κανένα μηχάνημα που πει κάτι ρε παιδάκι μου Είμαι μόνος με εγώ μέσα στη μοναξιά μου και όχι μόνο η προσευχή με φέρει αντιμέτωπο με την πραγματικότητά μου, δεν την κουκουλώνω και είναι πόδινο. και άνθρωπος ψάχνει την εύκολη οδό. και αυτό εν τέλει είναι αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι κανένα μια αμαρτία, την εξομολογούμε, συγχωρούμε, την ξανακάνω, ξανασυχούρουμε και τελείωσε. Η αμαρτία είναι να ξεχνώ γιατί γεννήθηκα. Η αμαρτία πραγματική είναι να ξεχάσω γιατί γεννήθηκα. Να χάσω το στόχο μου, αυτή η αστοχία, αυτό το σφάλμα. Η λάθος στόχευση είναι η αμαρτία. Κατά συνέπεια λοιπόν η προσευχή μου δείχνει το μέτρο της ζωής. Είπαμε ότι τα δάκρυα είναι ο ίνος, το κρασί που μεθά τον άνθρωπο. Το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος να μεθύσει χωρίς ίνο. Δηλαδή μεθούμε, χαιρόμαστε, αλλά η χαρά μας δεν έχει πραγματική υπόσταση. Δεν έχει βάθος, δεν έχει ρίζα. Δεν έχει η χαρά μας ως τη των Χριστών Έχει τη φαντασία μας, την ονειροπόλησή μας Η αμαρτία λοιπόν είναι η ικανοποίηση του εγωπαθούς ανθρώπου Ο οποίος νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει Νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει Όταν εγώ ψάχνω μια αμαρτία για να ικανοποιηθώ Να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου Νομίζω ότι κάνω αυτό που θέλω Πα, τι λες, με αυτό θέλω. Το θέλω όχι το πραγματικό μου το βαθύτερον ικανοποιώ. Ξανοποιώ τον έξω άνθρωπο. Το έξω θέλω. Το πραγματικό θέλω μου είναι ανικανοποιητό. Γι' αυτό δεν χορταίνω και δεν, και δεν μεθάω πραγματικά με αυτό το μεθύσι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ζυμώνεται μέσα στον εαυτόν του. Και κουράζεται δεν υπάρχει όμως λέει αληθινή εφροσύνη, αληθινή χαρά χωρίς δάκρυα, χωρίς λύπη όπως επίσης δεν υπάρχει κατά λύπη δηλαδή αληθινή μετάνη χωρίς χαρά είναι η λέει ότι τα δάκρυα λένε οι πατέρες μας δίνουν την αληθινή μέθη αλλά όχι όλα τα δάκρυα, όσα δάκρυα, λέει, δεν χαρίζουν την μέθυν, την χαράν, την ευτυχία είναι ψευδή εγωπαθή, μειονεκτικά, αρρωστημένα, δεν είναι πνευματικά. Πώς διακρίνουμε ότι τα δάκρυα είναι κατά Θεόν όταν φέρουν χαράν στην καρδιά μας όταν δίνουν μέθην και ζωή στην καρδιά μας. Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά δάκρυα είναι έκφραση εγωπάθειας ελαττωματικά, αρρω, αρρωστημένα και τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει τον θυμό του με τα δάκρυα. Ξέρετε υπάρχει και δάκρυα που είναι από τον θυμό, δάκρυα που είναι έκφραση αποτυχίας. Μια δάκρυα που είναι αποτέλεσμα της μη ικανοποίηση του δικού μας, του ιδίου θελήματος. Τα δάκρυα όμως που φέρνουν μέθη είναι αυτά που είναι ένα άδειασμα του εαυτού μας. Όπου η καρδιά με αυτά τα δάκρυα της μετανίας γίνεται μεγάλη, ευρύχωρη, ώστε να χωρά το σύμπαν, να χωρά ο Θεός όταν αδειάσω από τον εαυτό μου τότε χωράω όλο τον κόσμο χωράω τον Θεό αν όμως μένω εις την εγωπάθειάν μου σε αυτή την ανάγκη φιλιδονίας αυτό φέρει τους καρπούς στην καθημερινή μου ζωή ποιοι είναι αυτοί για να δούμε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αμαρτάνει που λειτουργεί, δηλαδή, υπηρετώντα την εγωπάθειά του. Το πρώτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αρτάνε, ξέρετε ποιο είναι, η απομόνωση. Ο, απομω... ο απομονωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Και όταν λέμε απομονωμένος, όχι απλά κοινωνικά, αλλά συντορικά μέσα του, νιώθει ότι δεν τον αγαπάει κανένας. Δεν τον νοιάζεται κανένας, δεν τον σκέφτεται κανένας. Και νιώθει ότι δεν έχει άνθρωπος τον οποίο να στηριχθεί. Και προσπαθεί μέσα από την απομόνωσή του να δικαιωθεί. Αυτή η κουβέντα, αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι ξέρω, όλοι. Ζούμε σε μια κοινωνία, κλησία, πολιτική, συστήματα, θεσμοί, φίλοι, οικογένεια. Μόνος είμαι στη ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση, πιο ζωντανότερη έκφραση της αμαρτίας και της αμετανοησίας μα. Ή έστι είμαι μόνο στη ζωή Κανένα δεν με σκέφτεται Λοιπόν Απομόνονται το άνθρωπος αυτός Από τους άλλους Και νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν Δεν τον θέλουν Δεν τον σκέφτονται, δεν τον προσέχουν Όλα αυτά είναι έκφραση του εγωισμού μας Θέλουμε να μας αγαπούν Να μας προσέχουν Να ενδιαφέρονται οι άλλοι για μας Είναι η αναπηρία του ανθρώπου Καλά, δεν σε σκέφτηκε αυτός Εσύ και δεν το σκέφτεσαι τι δελώνει αυτό, ότι είμαστε σε, σε κατάσταση στάσης, στατική και περιμένουμε ο άλλος να έρθει προς εμάς. Ενώ η αγάπη είναι, εκστατική. Βγαίνω από τη στάση, κινούμε προς τον άλλον. Όταν σκέφτομαι ότι δεν με θέλουν οι άνθρωποι, τι μένω, μένω στατικός. Παρακολουθώ, με θέλουν ή δεν με θέλουν. Το αίτημα δεν είναι αυτό, εγώ θέλω τον άλλον. Κίνουμε προς τον άλλον. Γιατί σκέφτομαι τι λαμβάνω και δεν σκέφτομαι τι δίδω. Γιατί σκέφτομαι πώ μου φέρονται και δεν σκέφτομαι πώ φέρομαι. Ο άνθρωπος λοιπόν <coughs> τη αμαρτίας παθαίνει μία ανανοσία. Το πνίγει λύπη του, αυτή την οχορία του, αυτή η μελαγχολία του. Και δεν αισθάνεται την αγάπη των ανθρώπων. Η αμαρτία λοιπόν τι κάνει, πως μπορούμε να αισθανθούμε την αγάπη των ανθρώπων μόνο αν αισθανθούμε την αγάπη του Θεού όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία μας στις ελίψεις μας στις μειονεξίες μας και στις ενοχές μας δεν μπορούμε να δούμε την αγάπη του Θεού και όταν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αγάπη του Θεού γιατί ο, ε, ο ενεχόμενος άνθρωπος νιώθει μόνο απειλές έχει τη συνείδησή του που τον, που τον ενέχει και έρχεται να τον κατακεραυνώσει και φοβάται ότι θα τον ανακαλύψουν, φοβάται ότι θα τον καταλάβουν, φοβάται ότι θα τον απορρίψουν, φοβάται ότι θα τον τιμωρήσουν. Ο άνθρωπος που δεν έχει ενοχές έξω από αυτόν τον φόβο της καταδίκης, της συνειδησεώς του και της προβαλωμένης ενοχής του στα τα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων ως κατηγόρους του... Όταν άνθρωπος είναι έξω από αυτό το πλαίσιο, μόνο μπορεί να αντιληφθεί τους άλλους ως αγάπη. Γι' αυτό τον λόγο η μετάνοια δεν είναι ενοχή, είναι ακύρωση της ενοχής. Όποιος μετανοεί και ομιλεί περί ενοχών δεν ομιλεί για τη μετάνοια, την κατά και την κατά θεολύπη. Μιλάει για την εγωιστική μετάνια. Και την κατακόσμων κόσμον Ο άνθρωπος που μετανοεί κατά Θεόν δεν ξέρει τι σημαίνει ενοχή. Δεν υπάρχει ενοχή. Είναι απόσβεση του χρέους. Με αυτή την έννοια λοιπόν αντιλαμβάνεται μόνο την αγάπη του Θεού. Και τι κάνει τότε. Μέσα από αυτή την οπτική ερμηνεύει τις συμπεριφορέ των άλλων ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει ένα μέγιστο πρόβλημα στις σχέσεις των ανθρώπων και το, τις ισχύες διότι δηλαδή, είναι οι παρεξηγήσεις Είναι οι παρερμηνίες Νομίζει ο άνθρωπος ότι όλοι θέλουν το κακό του Λες κάτι και νομίζει ο άλλος ότι σε βρίζει Ότι σε ειρωνεύεται σε... ότι, ότι σε σαρκάζεται Του λες του άλλου κάτσε εκεί και θεωρεί ότι το περιφρονείς είναι αυτός ο κωδικός που ερμηνεύει τα πράγματα Γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα στην αματία Μα δεν κάνει κάτι φοβερό Τι είναι φοβερό να κάνουμε κάτι εξωτερικό Φοβερό είναι η εγωπάθειά μας Είναι η στατικότητά μας Είναι ότι, δεν κατ... ότι ξεχάσαμε τον λόγο που γεννηθήκαμε Λοιπόν Και αν ακόμα θυσιαστή για αυτόν Θα δώσει άλλη ερμηνεία στην αγάπη σου Ή αν πεις καλό λόγο θα νομίζει ότι επεμβαίνεις στη ζωή του αν πει κάτι άλλο, θα νομίζει ότι τον περιφρονεί. Ο άνθρωπο ζείστα τη μάλιστα μαρτυρή και τη απομόνωση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ανασφάλεια σε μια σχέση, ένα ανταγωνισμό, και ο άνθρωπο δεν είναι προσευχόμενο να δει δηλαδή, την καρδιά του, το πρώτο πράγμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με κάποιον είναι να δούμε την καρδιά μα. Την καρδιά μα δεν δηλαδή, τη βλέπουμε δηλαδή, αναλύοντα το παρελθόν μα το παρό μας και προβλήματα στο μέλλοντας βλέπουμε την καρδιά μας όταν προσευχόμαστε και είμαστε σε κατάσταση μετανία, γνωρίζοντας τα δικά μας πάθη τα δικά μας λάθη ο πρώτος λοιπόν τρόπος να ειρηνεύσουμε με τον αδελφό μας και άρα με την εικόνα του Θεού και άρα με τον Θεό είναι πρώτα να δούμε την καρδιά μας Επαναλαμβάνω, όχι ψυχαναλυτικά, αλλά βιωματικά σε μια κατάσταση μετανοίας προσευχόμενης καρδιάς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει αυτός είναι προσευχόμενος να καταλάβει τι του γίνεται. Το δεύτερο, να ξεκαθαρίσει ότι ο φίλος είναι ειλικρινής. δηλαδή Δεν μπορεί να γίνει μεταξύ μας μια συνεννόηση. Να πούμε στον αδελφό μας, κοίταξε, δεν έχω κακή πρόθεση μαζί σου. Εσύ έχει καλή πρόθεση μαζί μου. Εγώ δεν έχω κακή διάθεση. Έχω όλε τι καλέ διάθεσεις να είμαστε μαζί. Εσύ έχει. Αν μου πει αυτό, η δεύτερη κίνηση είναι ότι ό,τι θα λέμε θα είμαστε ειλικρινεί. Όταν θε, ρωτώ κάτι, θα μου... αυτό που θα μου λες δεν είναι αληθινό και να σε πιστεύω. Ρωτώ λοιπόν κάποιον. Μειρονεύτηκε, μου λέει Όχι, ε, δεν τον πιστεύω. Α, ξέρω γιατί μου το λέει, Γιατί φοβάται την ιστορία την άλλη. Ε, τότε δεν μπορεί να υπάρχει δεν Αν μου πει ο άλλο, Όχι, θα τον πιστέψω. <laughs> Μα δεν το είπε έτσι, το είπε με πονηρή διάθεση. Ενώ το να σου πει, δεν θα μου πει την αλήθεια, τότε δεν υπάρχει συνεννόηση. Ρώτησε το, πόσο το είπε, Σου το, είπες, το Ναι, τελείωσε, το πιστεύω. Ειρηνεύει το πράγμα. Αλλά έχουμε αυτή την απλότητα. Εμεί είμαστε τόσο πονηροί που φτιάχνουμε διάφορε σκέψει στο μυαλό μα. Μεθοδεύουμε τη ζωή μα, υπονομεύουμε τι σχέσει. Δεν έχουμε αυτή την απλότητα. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε προσευχόμενοι. Η προσευχή είναι το πιο απλό πράγμα. Πάμε και τα λέμε το, με τον Θεό. Και συνεννοούμαστε, δεν του λέμε ψέματα. Λέμε αυτά τα χάλια μα. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε. Αν υποκριθούμε και φτάσει υποκρισία και εκεί καήκαμε. Η υποκρισία μπορεί να υπάρχει στην Εκκλησία, αλλά είμαστε με κόσμο. Εννοούμε μόνοι μα τον είμαστε. Στην Εκκλησία το, το, είναι και σπόρ σπόρη υποκρισία. Είναι σπόρ. Είναι σπόρ. Δηλαδή πρώτα είναι η υποκρισία και μετά οτιδήποτε άλλο στην Εκκλησία. Λέμε όταν είμαστε κατηδία με τον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρξει υποκρισία εκτό είμαστε τελείω αλλεμμένοι. Λοιπόν, αν είμαστε απέναντι και του λέμε τα πράγματα έτσι, τότε γιατί δεν μπαίνει ένα ξεκαθάρισμα. Ρωτώ τον άλλο. Γιατί το ρωτάω αφού δεν τον πιστεύω. Δεν τον ρωτώ τότε. Αν ρωτώ, τι κάνω και δεν τον πιστεύω. Θέλω να παίξω. Οι άνθρωποι κάνουμε καμώματα. 50 χρόνια, 50-60 χρόνια οι άνθρωποι και παίζουν εξαρτημένες. Καμώματα κάνουμε. Ενώ, εάν ρωτώ, πρέπει να είναι αποφασισμένο ότι θα τον πιστέψω. Και αν υπάρχουν δεύτερε και τρίτες και τέταρτες σκέψεις, αν υπάρχουν άλλες σκέψεις, τελείωσε η ιστορία. Όταν... Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό είναι αμαρτίας, η καρπή της αμαρτίας είναι αυτή η εσωτερική απομόνωση που μου γεννά την παρερμηνία και την παρεξήγηση. Ξέρετε πόσο επώδυνο είναι να παρεξηγούμε, τι να παρεξηγούμε. Όταν ξέρεις το άλλο είναι παρεξηγιάρης, λέει, τώρα τι να πω, πώς να το φέρω. Το λε έτσι πειράζει, το λε αλλιώ πειράζει έτσι. το όμω τι γίνεται, να φωνάζει και λέει: Χομπέ, διαζύγιο, τελείωσε, δεν μπορώ. Όταν κανεί λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, είναι ξεκα... δεν τον θέλουν, δεν τον βοηθούν, ότι οι άλλοι φταίνε για κάτι, είναι βέβαιο ότι αμάρτησε αυτό ο άνθρωπο μέσα του. Όποιο όμω ελευθερώθηκε από την αμαρτία νιώθει ότι όλοι τον αγαπούν, όλοι τον θέλουν, όλου του αισθάνονται δικού του. Γιατί πολύ απλά, όταν αισθάνεται ότι σε αγαπά ο Θεό, τότε νιώθω σε αγαπά όλοι οι Όταν λέει ο Βάση Σάκο Ήρωα, τη αγαθεί πάντα αγαθά, λέει και να δει, το βλέπει σαν άγγελο. Γιατί άλλαξαν οι αισθήσει σου, άλλαξε η όρασή σου. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπο γεύεται αληθινά την αγάπη του Θεού, τα βλέπει όλα μέσα από αυτό το πρίσμα. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι σε αγαπά ο Θεός, τότε σε αγαπά όλη οι Τότε σε αγαπούν και οι δαίμονες. Έτσι θεωρείς τα πράγματα. Και δεν βλέπεις εχθρούς, δεν βλέπεις αντίπαλους. Ποιος βλέπει εχθρούς, ποιος φοβάται. Αυτός που δεν νιώθει εξασφαλισμένος βιωματικά στην αγάπη του Θεού. Και αρχίζουν τα προβλήματα. «Μα, Πάτερ, τι λες τώρα, έχω ένα σύζυγμα ο οποίο είναι παλαβός» «Μα, λειτουργείς έτσι, μπορείς να τον αλλοιώσεις» Δεν αλλοιώνεις τον άνθρωπο αρχίζοντας θεωρίες ποιος έχει δίκαιο, ποιος έχει άδικο Αν δεν τον αλλοιώσες, φταίει αυτός που είναι άρρωστος Αλλά φταίει και η δική σου πτώση που δεν έχει την κατάσταση αυτής της αγάπης να αλλοιώσεις τον άλλον άνθρωπο Άρα και ο άλλο δεν είναι φτέκτης, δεν είσαι άμερος του φτεξίματο. Γι' αυτό μην υπεραίρεσαι, μην υπερηφανεύεσαι, σκύψε και εσύ το κεφάλι και έπεσί Έτσι ωφελεί και τον εαυτό σου. Έτσι καθαρίζει τι αισθήσει σου. Έτσι καθαρίζει την αντίληψή σου. Και έτσι αποκτά διάκριση. Πώ να πλησιάσει τον άλλον άνθρωπο. <χε> όσο λοιπόν ελευθερώνομαι, ελευθερώνομαι από την αμαρτία, τόσο ενώνομαι με όλου. Αντιθέτω, όσο αμαρτάνω, τόσο αποχωρίζομαι από όλου. Εάν θελήσεις να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία του δεν μπορείς διότι πρέπει ο ίδιο να αποθείς την ελευθερία του. Δείτε, η ενότητα είναι το βασικό στοιχείο που δείχνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δούμε ένας άνθρωπος αν είναι σε πλάνη ή όχι, αν είναι σαν άνθρωπος εμφορείται από το Άγιο Πνεύμα ή όχι, ένα στοιχείο είναι οχι αν ένα άνθρωπο ανθρωπος εμφορειται απο το αγιο πνευμα η οχι ενα στοιχειο ειναι η ενοτητα Είναι η συνεννόηση, είναι η καταλλαγή, είναι η αποδοχή. Όχι αυτό που μοιάζει με εμά, αυτός που είναι πολύ διαφορετικός από εμάς. Όχι αυτός που συμφωνεί με εμά, αυτός που διαφωνεί με εμά. Θέλουμε να δούμε αν η καρδιά μας είναι κατά Θεό. Όταν αμαρτάνει, θανασίμος και υπερβολικός ο άλλος, ο δικός μας άνθρωπος και είναι σε πλάνη, δεν ταρασόμαστε. Η καρδιά μας δεν περνάει άγχος. Δεν περνάει ταραχή, δεν περνάει φόβο, δεν περνάει δυσαρέσκεια. Περνάει παραδόξω, αγάπη που τον γλυκαίνει. Με τη μνήμη του αμαρτάνοντος προσώπου. Δέστε, τον είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέμε, πω, πω ξέρει τι έκανε αυτός. Ή, δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό το πράγμα. Ωραία, έκανε κάτι φοβερό. Για να δούμε μέσα μας τι αποτυπώματα αφήνει αυτή η αίσθηση. Μίσος. Είμαστε εκτός. Περιφρόνηση είμαστε εκτός. Κατάκριση είμαστε εκτός. Ουδετερότητα είμαστε εκτός. Κριάδα είμαστε εκτός. Ψύχρα είμαστε εκτός. Λύ, Λύθη αυτού του προσώπου είμαστε εκτός. Μας φέρνει γλύκα και αγάπη που μας γλυκένει η μνήμη αυτού του προσώπου. Τότε κατά το εντοποθετημένοι είμαστε. Και αυτή η αγάπη ελεύθερον τον άλλον άνθρωπο, την εισπράττει, ευνηδιάζεται. Δεν λέμε τίποτα, μας βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι εκπέμπωμε. Και αυτός ο άνθρωπος περισσότερο πνίγεται στις ενοχές του. Και ή θα καταδικαστεί τελείω, ή θα σωθεί τέλείω. Γιατί δεν, θα μας... δεν... δεν υπάρχει κόλαση όπως φανταζόμαστε. Θα μας κρίνει τι, η αγάπη του Θεού. Για τους κολλασμένους θα είναι αποπομπή για τους εσωσμένου παράδεισους. Όλου θα μα καλέσει ο Θεός κοντά Του. Αλλά αυτοί που είμαστε, που είναι συνδεδεμένοι με αυτό το πνεύμα του Θεού θα δεχθούν την αγάπη. Και αυτοί που δεν είμαστε θα αρνηθούμε την αγάπη. Όπως ο ήλιος που είναι πηγή ζωής και ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι αφορμή ανάπτυξης. Και τους νεκρούς αιτία αποσύνθεσης. Ο ήλιο φταίει. Η ότι οργανισμό ήταν νεκρός. Έτσι λοιπόν, αυτό, αν θέλουμε κάποιο άνθρωπος να κριθεί ή να τον κρίνουμε, μόνο η αγάπη μπορεί να τον κρίνει. Μόνο η αγάπη μπορεί να τον ελέγξει. Αλλά γιατί δεν βάζουμε την αγάπη, Γιατί έχουμε άγχος. γιατί στηριζόμαστε σε εμεί, γιατί νιώθουμε θυγμένοι. Τι με αδίκαισε ο άντρα μου, η γυναίκα μου, τι αγάπη σκέτεται, τον τα πάντα. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Αν όμω είμαι σε κατάσταση αγάπη, ποιο το κάνει, μόνο ο Άγιο Γιατί τα λέμε αυτά, Για να ξέρουμε και πόσο λάθος είμαστε, Όχι να τα κάνουμε. Δύσκολα τα κάνουμε. Όταν λοιπόν η αγάπη μα υπάρχει, αυτό θα, θα κρίνει τον άλλον άνθρωπο κάποια στιγμή. Μα είναι τόσο χοντρόπαιτσο, χοντρόπαιτσο, που δεν καταλαβαίνει τίποτε, πατέρ μου. Ε, θα πνιγεί στη χοντρόπαιτσια του. Από έναν καρκίνο, θα φύγει, θα καταλάβει γιατί ήρθε στη ζωή. Από μια καρδιά ξαφνικά από ένα τέλειο και θα έλειφθει σαν νεκρός, δεν κατάλαβε γιατί ήρθε στη ζωή. Με αυτή είναι, λοιπόν δείχνουμε την τέλεια νοδών και το λέμε αυτό για να μην τρομάξουμε αυτή είναι η κορυφογραμμή. Το θέμα είναι αν θα κατευθυνθούμε προς τα κύγη μέχρι που θα φτάσουμε. Για να ξέρουμε ότι είμαστε εκτό. Φανταστείτε αν είχαμε ένα πύχη ζωής που έλεγε μέτρος ζωής είναι η δικαιοσύνη. Ε, κάποιοι θα λέγαμε είμαστε εντάξει, κάποιοι, ε, κάτι λάθη, και λάθη κάναμε. Αν δείξουμε το πραγματικό στόχο θα λέμε ότι είμαστε χάλια όλοι και αυτό θα μας ωφελήσει και θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Την επόμενη Δευτέρα, οι ερωτήσεις.